ότι υπάρχει διαπραγματεύσεις το ότι υπάρχει Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός μιλάει για τις διαπραγματεύσεις που υποτίθεται γίνονται, γίνονται, ναι στο Χίλτον έχουν διακοπεί από χθες όπως έχετε ακούσει πάμε για να δούμε πότε κανέναν Ιούλιο μάλλον όπως πέρυσι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 Οπισθοχώρηση, άτακτη υποχώρηση, πολλέ φορέ και αυτογελιοποίηση. Είμαστε φανατικοί εδώ στην Ελληνοφρένεια, υπέρ Τσίπρα. Πρέπει να σα το πούμε. Ε, τώρα, τον τελευταίο μήνα κυρίω που ανακαλύπτουμε τα παλιά του, τα πολύ ωραία. Ένα από αυτά ήταν αυτό που είχε περιγράψει πολύ καλά, πολύ αναλυτικά, πολύ γλαφυρά. Αυτό ακριβώ που έκαναν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Ότι οι κόκκινε γραμμέ, το λιοντάριπτο παίζει η κυβέρνηση, δηλώσει υπουργών.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 Δεν θα τολμάει να λέει σε καφενή όπως αριστερό τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι. Θα λες αριστερό θα το σφατούρω κατευθείαν, θα, θα πέθουν φάπες, Οπότε θα το κρύβει. Θα ντρέπονται να λένε οι Έλληνες την αριστερή. Είναι ο μόνος τρόπος για να σπάσουμε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Υπό την έννοια αυτή η προσφορά του Αλέξη Τσίπρα στον τρόπο είναι ανυπολόγιστη. Για Μουσταφά, για Μουσταφά, say my name, girl, για Μουσταφά. Yeah. <éléments> <mış> Η προσφορά του Αλέξη Τσίπρα τον τρόπο είναι ανυπολόγιστη. Εάν καταφέρει να εξευτελίσει την αριστερά τελείω, να μην τολμά να λε στον εαυτό σου του αριστερό, σας, παιδάκι μου, να κοιτά τον δρόμο εγώ αριστερός, λέει ο Αλέξ Τσέλετ, εγώ μιλάω δεξιό πάντα. Να πείξω προ δεξιού. Αυτό, αυτό καταφέρει ο Τσίπρα. Είναι η μόνη σωτηρία τη χώρα.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 Όταν λέτε, θα πάμε ε, εκεί και πιο θα... απλά να σας το πω θα... Όταν λέτε εκεί θα πάμε Θα πάμε εκεί και θα, λάβουμε... θα πάρουμε την κατάσταση Στα χέρια μας λέω κύριος Λέτσος Εάν παίω... πατήσουν επί ελληνικού εδάφους ξανά Πότα μη τρέχει ο λαός Στους στολισμένους δρόμους Στα μάτια του οργή και φως Αναπηρής τους Στα μάτια του οργή και φως Αναπηρής του όμους Είναι πολύ απλά, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά Θα, θα, θα μαζέψει κόσμο, Απόστολο, και θα πάσει πάνω Έχω κόσμο, δεν χρειάζεται να τον μαζέψω, υπάρχει κόσμος Και τι θα κάνεις δηλαδή, για πες μου ε, θα, θα τους διώξετε πίσω, πιάσουμε πίσω. Τα ακούσατε, τα ακούσατε, τα εθνικά θέματα Πώς θα εξελιχθούν και πώς πρόκειται να λυθούν Είναι έτοιμο, είναι εγκρατής, γιατί δεν ήθελα ακριβώ να περιγράψει Σκέφτηκε εκεί για το τι ακριβώς θα τους κάνουμε Τους Σκοπιανούς επειδή τόλμησαν και μπήκαν μέσα εκεί 5-10 μέτρα Και έριξαν τις σφαίρες ε, Πώς όμως ακριβώς θα πάνε όσοι είναι να πάνε μαζί με τον Κλέτσο Πάνω για να τους πιάσουν Σε βλέπω στάρματα στάρματα Δεν γίνεται αλλιώς ξέρεις Αγριεμένο Δεν, γίνεται ξέρεις. Αγριεμένο. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο από αυτό Όχι, όχι. Εάν με αυτή πολίτες, τη λογική. Εάν με αυτή πολίτες, τη λογική στο τέλο. Με αυτή τη λογική στο τέλος ε, Αμαχητή θα χάσουμε τη χώρα. Εάν μπαίνουν οι Σκοπιανοί. Ποιοι οι Σκοπιανοί. Που δεν έχουν στρατό. Που δεν είναι, είναι ένα, ένα κρατήδιο. Ε, είναι δύο εκατομμύρια. να ένα κόμμα καλεί σε ένοπλη δράση τα μέλη του για να αντιμετωπίσει σκοπιανούς Δεν είπα ένοπλη. Ε, ε πώ θα του σταματήσω. Αν έχει τα Με, με όμως, τα χέρια μα θα πάμε. Ναι, με τα χέρια μα. Ποίμα να κλαίει στη γωνιά. Χωρίς το μπαλκόνι Το δίκαιο για τη λευτεριά Σαν πελαγό μου Το δίκαιο για τη λευτεριά Σαν πελαγό μου σκόνι ε, ε πώς θα με, τους αματήσω όμως με, με τα χέρια, μας. Με έχει τα με τα χέρια μας θα πάμε Ναι με τα χέρια μου.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 Θα έρθουν πάρα Πιστέψτε με ότι θα έρθουν πάρα Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν Πω από σένα όλα τα, θα όταν, Φώ, πάνω, και σένα όλα και τα περιμένω Και πω αέρα τα, τα σκόπια Και πάμε και πάμε Και πάμε παραπέρα Τιρανιδε γλιτώνεται Αέρα Αέρα Θα και θα πεις αέρα. Ναι, φαντάζεσαι τι θα γίνει. Δεν είναι θα... απλά τα πράγματα. Θα και θα πεις αέρα. Θα πω και θα πω αέρα. <song> Μόνος μου θα ξεκινήσω. <σφυ> Μόνος μου θα ξεκινήσω. Και θα πω αέρα. Τα ακούτε, τα ακούσατε αμοντάριστα έτσι ακριβώ όπω τα είπε και μακάρι να γίνουν έτσι ακριβώ όπω τα λέει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από αυτόν τον τόπο είναι αυτό: Να πάει ένα με 200, 300, αν είναι και χιλιάδε, τόσο το καλύτερο, και να πάει να πούνε αέρα. Πάνω εκεί, έτσι όπω είναι τα πράγματα. Νομίζω θα ζήσουμε στιγμέ ιδιαίτερε. Αυτό ο τόπο δεν σώζεται με τίποτα, το καταλαβαίνει ο καθένα, από όπου και να το δει. Ε, ο λαό είναι αυτό που είναι. Μα περιμένουν μεγάλα γεγονότα και μεγάλε στιγμέ. Σα καλούμε όχι με ψυχραιμία να τα αντιμετωπίσουμε. Χθε είχε έρθει εδώ ο Πορτογάλο και υπέγραψε μαζί με το δικό μα Πρωθυπουργό ένα συμβόλαιο, συμφωνία ε, κατά τη λιτότητα. Κομμωδία. Όταν την ίδια ώρα και οι δύο εφαρμόζουν μόνο μέτρα λιτότητα. Μόνο μέτρα λιτότητα. Άλλωστε, σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχουν άλλα μέτρα παρά μόνο μέτρα λιτότητα. Ακόμη και οι πιο ανεπτυγμένε χώρε σιγά σιγά.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 Δεν είναι αποτελεσματική. Και όταν οι κανόνες δεν είναι αποτελεσματικοί, μάλλον πρέπει ε, να προσπαθήσεις, όχι να τους ανατρέψεις, όχι να τους ανατρέψεις, όχι να τους ανατρέψεις, αλλά τους διορθώσεις. Όχι να τους ανατρέψεις. Αλλά τους του Είναι Όχι να τους ανατρέψεις, αλλά να τους διορθώσεις Εμεί Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς μόνο μία και μόνη δέσμευση έχουμε. Εμείς θα είμαστε εντολοδόχοι της Τρόικα. Μπράβο! Αλλά αυτό το τελευταίο το ξέρουμε. Σχεδόν τον έκρινε και ο ελληνικό λαός όπως οι ίδιοι λένε. Αλλά ήταν ωραία η διόρθωση και το ύφος της φωνής και η χρειά και το χρώμα. Όχι να τους ανατρέψουμε σε καμία περίπτωση. Μόνο διορθώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο διορθώνουμε. Δεν ανατρέπουμε. Ας είμαστε αριστεροί. Μόνο διορθώσεις, επιδιορθώσει όπως τα τακούνια, το εξπρέσ μάλιστα, που είναι και πολύ γνωστό. Για το τζίπρα λέει, όχι για το τακούνι. Επιδιορθώσει μνημόνια, εξπρέ. Η Τρόικα ε, έφυγε, θα ξανάρθει, δεν ξέρουμε τι θα φέρει από εκεί που θα έρθει και το Δουνουτού, γιατί θα πάει στην Ουάσικτο να τα συζητήσουν και εκεί. Διεκόπησαν, έχουμε μια πάυση των συζητήσεων και περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αν 22 Απριλίου θα είναι η ημερομηνία ανάκαμψης και αντίστροφης μέτρησης για να έρθει η Ανάσταση και μετά η έκρηξη οικονομική και αυτά τα πολύ ωραία που οι αφελείς αυτοί που διοικούν αυτό τον τόπο έχουν περιγράψει με φοβερή σαφήνεια για να έχουμε εμεί εδώ υλικά να παίζουμε Για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μέσα όμως αυτά που λέγαν παλιά, λέγαν και αλήθειες. Το ξαναλέμε. Είμαστε με τον Τζίπρα. Πιστεύουμε στον Τζίπρα. Τα έχει πει όλα τόσο ωραία, τόσο γλαφυρά. Ακούστε τι ακριβώς σας μας περιμένει επειδή η Τρόικα υπάρχει και έρχεται. Έρχεται ξανά η Τρόικα στην Αθήνα προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το μέγεθό του, την ποιότητά του. «Σέρυζε τέμα, σέρυζε ταντώ, σάλσα, να μα δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Α φανταστούν που θα ήταν η χώρα, η συμφωνία, ο λαό, η αριστερά. Χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Για Μουσταφά, για Μουσταφά, Τι θα σύντσε, για Μούσταφα Άισι κτήρ, έγινα και υπουργός του Άγινου και μεγαθαλέκτος, πάω σπίτι μου. Ο Δαραγασάκης Ο Δαραγασάκης Ο Δαραγασάκης Αυτό για που λέει σιγά σιγά ο Δραγασάκης είναι ο Άδων Γιουργιάδης βεβαίω. από τις γνωστές εκπομπές και τηλεοπτικές παρουσίες που έχει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατία εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο ε, από το Real 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με πολύ χαρά, ζητήστε και παραγγελίε αφιερώσεις για την Παρασκευή πείτε αυτά που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 Είχα το τέλο. Είχα τέλο. Είχα τέλο. Ποτέ μην τρέχει ο, ο, ο, ο, ο, ο λαό. Να σπάσουμε τι άτιμε τι αλυσίδε στου τολισμένου δρόμου. Ο βοργοπόταμο στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Τα μάτια του ορχή και φως. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Τα χτίρια τα γιακού και η πατάτε δικό διότι όχι για τα μένα πήραν στου έκτακτου φόρου και πάμε και πάμε και πάμε Επίσης Θα έρθει ο σύριος ανθορολογής Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία Και η μάνα στη γωνιά Κωστής Παλαμάς Κι η κόρη στο μπαλκόνι Άνθρωποι από κάτω ρε! Σταμάτα, ρε καραβάγκο! Το δίκιο για τη λευτεριά Σαν πελαγό Έφαγα πολύ πεπόνι Πώς το πάρε Αυτό που είπα τώρα εδώ πώς το πάρε παιδιά Ήταν νόστιμο δεν ήταν <συσίλια> Έλληνες Η ώρα ήλθε Πήραμε Τους έκτακτους φόρους Και πάμε και πάμε bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, Θα μας πάρουν με τις πέτρες Κατά κρυμνών άδοντες δεν Αέρα! Αέρα! Ενώ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό αέρα. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα Πήραμε τους έκτακτους φόρους Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια Να υπογράψουμε νέα μνημόνια Τα τσακίδια δεν Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ Έλα ζωή σε λόγο μας Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγματεύσεις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 Ο Αλέξης τα λέει αυτά, δεν τα λέμε εμείς Τα λέμε βέβαια εμείς και όλοι εμείς τα καταλαβαίνουμε πια ω λαός Έχουμε μια εμπειρία και μια επάρκεια Σε σχέση με αυτά τα θέατρα Αλλά όμως ήρθε η ώρα να τα καταγγείλει και ο Αλέξης Τσίπρας Το γνωστό πλυντήριο ακροδεξιών δεξιών Γιώργος Καρατζαφέρης Εγώ πήρα τον Μάκη Θοβορυδί το Ο οποίος το δεξιότερο του Μιχαλουλιά Ο, ο, ο διάδοχος του στην ΕΠΕΝ με, με μια βασική διαφορά όμως ότι δεν είχε ναζιστικές θέσεις όχι είχε μόνο τσακούρια. λοιπόν και τον έφερα στον κοινωνιστισμό και χαίρομαι εξαιρετικά που παρέδωσα ένα άξιο κοινωνιστικό τέκνο που να αρχίσεις και που να τελειώσεις ότι ας μείνουμε στο τελευταίο ότι παρέδωσε ένα άξιο κοινοβουλευτικό τέκνο αυτό είναι ο Μάκης βορίδης αν δεν καταλάβατε α, από όλα αυτά που είπε και τις εικόνες που δημιούργησε με τα τσεκούργια και όλα τα υπόλοιπα σε ποιον ακριβώς αναφέρεται Τι γίνεται ε, με αυτό το σαμαράφιλε. Δεν είδε στα αδελφο. Σέματα, στην... ψέματα, ψέματα. ψέματα. με ενεί, παιδί μου, άνθρωπο, άλλα ψέματα. Κατέθεσε μην αλλά λέει. Μύφι, του λέει, ο πεθαιρό το του αδερφού του. Ένα πανικό, λέει. Ε, παιδί μου τώρα, εκτό από την Ελλάσπι, πρώτον ε. ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, ε, άμα έχει κάνει μήνυση ο άνθρωπο, πάνω είναι καθαρό. Σκέφτησε, σαμαρά, ωραία. ωραία. Σοκολάει στο μυαλό του σαμαράζα, μπορεί να έχει κάνει κάποια λαμογιά, κάποια εμπλέκε κανένα του άδεφου. Τι έχετε να πείτε ένα παπαστά μόνο, ωραία, πείτε το. Ε, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι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 Και ένα άλλο ήθελα να σχολιάσω. Ένα χωρατό που είπε ο Υπουργό των Παλούρδων. Ο τό κατό κατό κατό καυτό. Αυτό, μπράβο, ναι. Λοιπόν, είπε ότι έχει απαγορεύσει αστυνομικού με πολιτικά να βρίσκονται στι διαδηλώσει. Τι λε, καλέ. <laughs> έχει πάει σε διαδήλωση τελευταία. <laughs> δεν έχω πάει γιατί δεν μπορώ, έχω ένα πρόβλημα. Θα σου πω εγώ. Αν έχει, βέβαια, <laughs> δεν σου ζήτησα και την ταυτότητα, αλλά τον ασφαλίτη τον καταλαβαίνει. <laughs> Εδώ στο Χίλτον πήγα για ένα γύρισμα, <laughs> τον ασφαλίτη τον έβλεπε. Το ρώτησα κιόλα αν είναι ασφαλίτη, μου είπε μου δίνονται και αλυτάκια τελευταία. Καλά, φαίνεται κάνουν μπαμ. Αλλά το θέμα είναι ότι το είπε ο άνθρωπο που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του είπανε Μπάρμπα, ποιο είσαι εσύ, αυτό ελέγχει το παρακράτο, καταλαβαίνει. Νοσταλγόρε, φίλε, τι εκπομπέ πριν του 2010 που πέραμε και λέγαμε όλοι ομαλλίε. Να πούμε και τώρα το έχουμε γυρίσει στο πολιτικό όλοι. Έμα, ήταν αλλιώ παλιά, θυμάσαι τώρα η Ευμάρια ήταν. Όλο για γαμμμμ, μιλάγαμε να, να πούμε για γαμ. Και τώρα δεν μιλάμε, δεν τα κάνουμε κιόλα. Μπα... Ήταν, ναι, άκουσα τη Συριζέα που είπε του κάθεται. Να σου πω, σου είπε ότι τη δεύτερη φορά πήγαμε με το μνημόνιο στα μούτρα στις εκλογές. Η Συριζέα, η ναι. Ναι, και μου θύμισε αυτό που ψήνει στον άλλο του λες κάτσε ένα μαζί, σε γά... Τώρα θα προσπαθήσω να μην σε πονέσω. Παπάδια και σωτάγοντα ματιά έξω, ρίστερα ξέχασε ένχια να πει ότι την πρώτη φορά μα είπε θα το ισχύει στο μνημό. Αυτό το κάναμε γαργάρα και θέλω να θυμίσω ότι από το πρώτο πνημόνιο βγήκαν αυτοί που μα το εφαρμόσαμε και παραδεχτείκαν ότι είναι λάθο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν το ίδιο λάθο. Ποιο είναι οι μαύλε και αυτοί μα το εφαρμόζουν και εμεί που το δεχόμαστε ρε φίλε. Εμεί μαύκε καμία περίπτωση φίλε. Καμία περίπτωση. Και Έχι... τώρα είναι δυνατόν όλα όλα μαλάκα. Άντα άμα γίνει και αυτό που είπε ο Κυριάκο εκλογέ και τρίτη φορά αριστερά. Πότε θα το κάνει, πριν το καλοκαίρι, αμα είναι. Ε, ναι, ρε, να μην χάσουμε και τη διακοπή. Αμφάβο, για αυτέ τι μακρυκέ κάνουμε. Ταμπάνια του λαού και τέτοια. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν αυτέ τι μέρε από το θάνατο τη Σάτσε. Τη 8 Απριλίου, για την ακρίβεια. Α, μάλλον και τι κάνει ο Άδωνη. Ο Άδωνη θα κάνει κανένα μνημόνιο, υποθέτω. Και εγώ, τι έτσι θα πάει. Αν ζούσε όμω, θα ήταν πολύ περήφανη όσα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσε να κάνει ίδια. Ο Παστάδρος είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λόγος δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθηκε την Ελλάδα ο Παστάδρος. Έλα αποστολή. αυτό που είπε ο Άδωνης είναι μαλακή αλλά η σαν δεν είναι λάθος. Ναι, αυτό όμως σαν ιδέα δεν είναι λάθο. Όχι ο Παπασταύρου. Η οδό Κώδικτον, την ξέρει που είναι. Ναι, καλέ. Ο Βελκουλέσκου. Α, αντί για κοντρικτόνο, εγώ δεν έχω μάθει κοντρικτόνο ολόφθαστο. Όχι, δεν, ο δό Τόμσεν. Όλοι οι φιλέλληνες θα αντικατασταθούν. Και αυτοί οι είναι. Η Κοστέλο. Και we mean treasure all the price I have to pay 네, 콜리스 포스텔로 22 اکتوبرιου, ο λεοφόρος Alexi 25 And Έρχεται ξανά η στην Αθήνα προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το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 Το να αποφύγουμε το σκηνή δεν υπάρχει περίπτωση, το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρα στο παρελθόν γιατί να έχει αλλάξει τώρα που δεν είναι μόνο τρεις, είναι και τέσσερις οι θεσμοί που βρίσκονται, οι θεσμοί που βρίσκονται πάνω από, εισφαγής, που βρίσκονται πάνω από εμάς. Αν αξίζει τον κόπο ε, να γίνει Πρωθυπουργός ο Καρατζαφέρη, αξίζει επειδή θα χρησιμοποιήσει του καλύτερου. Όμω και... θα τον θέλατε, από ό,τι κατάλαβα, σε κάποιο ρόλο. Γιατί είπατε Ένα λεπτό, παρακαλώ. Αυτό εγώ, το... εγώ, τελειώσει το αυτό το λάμ. θέμα. Εάν ήμουν πρωθυπουργό τη χώρα, θα του έλεγα. Σε παρακαλώ. Θα τον κάνατε πρέσβη, α πούμε. Πρέσβη, θα τον χρησιμοποιούσατε όπω χρησιμοποίησε η Βουλγαρία τον ε, πρώην βασιλιά. Ασαφέστατα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία, η Δανία που είναι κόντρα σε εμά, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Έχουν βασιλικές οικογένειες. Γιατί να μην έχω ένα πέρασμα εκεί μέσα, ιδίω στα δύσκολα, όλα τι κανετικέ χώρε με πυροβολούν. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει ξαφνικά να βάλουμε άμαξες και στέματα. Όχι, δεν το χρησιμοποιήσω. Μιλάει βεβαίω για τον κοκό, για τον κοκό. Το βασιλιά μα, εμεί το έχουμε πει εδώ σε εκπομπή σε ανήπο τον χρόνο ότι είναι δύο-τρία εθνικά κεφάλια που είναι παροπλισμένα ένα από αυτά και για πολλά χρόνια είναι ο κοκό. Ο Θεό, η διάνη του. Η αξιοσύνη του, οι γνώση του γύρω από την πολιτική, κάτι βιβλία που βγήκαν και τελευταία από τα συγκροτήματα, αποδεικνύουν αυτά ακριβώ που σα λέμε. Ότι τα έχει όλα αυτά και είναι αναξιοποίητο. Ευτυχώ ο Γιώργος Καρατζαφέρη τώρα με τον νέο του φορέα, που μακάρι να μπει και στη Βουλή και να γίνει και πρωθυπουργό, τα κατάφερε με τον προηγούμενο φορέα, να γίνει με αυτόν τον φορέα, να αξιοποιήσει τον Βασιλιά. Αν δεν καταφέρει το Βασιλιά, που είναι άξιο, υπάρχει και ο διάδοχο, ο γιο, ο Νίκο. Είπε κάτι για τον Νικόλαο? Ναι, υπάρχει ναι, μια ναι. πληροφορία ότι. Πληροφορία, Υπάρχει στο παρασκήνιο που μπορεί να, να συντάξει ο... ή να συνεργαστείτε με τον Νικόλα, Θέλουμε να μα πείτε αν ισχύει. Ο πατέρα. Ξεκροτά τι πρόκληση. Τον έχετε δηλαδή τι στα ψηφοδέλτια σα. Ξεκροτά την πρόκληση σας... από τη μου λέει. Ξέρω ότι είναι ένα καλό παιδί. Ξέρω ότι άρεσε σπουδέ. Ξέρω ότι είναι Έλληνα. Ξέρω ότι. Α, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω ο άνθρωπο με τι ασχολείται τώρα. Αν έχει όρεξη να μπλέξει και δύο πράγματα. Κουβέντα δεν κάνει καμία. Α, θα τον θέλατε όμω στα ψηφοδέλτια σα, καταλαβαίνω εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας γονιός που δεν τον ήθελε γαμπρό του. Ά, και γαμπρό. Και θα παντρέψουμε και θα λύσουμε θέματα της χώρας. Έχει μείνει αναξιοποίητο το εθνικό κεφάλαιο ο Πολ. Ο Παύλος δηλαδή, όχι φούρνη. Ο Πολ, ο Παύλος, ο πρωτότοκος γιος που είχε γίνει και μεγάλο θέμα. Γενικότερα η βασιλική οικογένεια, όπως καταλάβατε με τον Καρατζαφέρη, θα αξιοποιηθεί. Και αυτό έλειπε από αυτόν τον τόπο, αυτό θα έρθει επίσης μαζί με το γκλέτσο στα σύνορα ως νεοδηγενία Κρήτα. Θα έχουμε και τους βασιλιάδες να υπηρετούν το συμφέρον αλίμονο του τυχερού ελληνικού λαού. Έλα, ο Μετανάστη από Βερολίνο βεβολή μου. Έλαφίλε. Τωσο πολιτισμό έχω να βγει και δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Εννοεί τον πολιτικό πολιτισμό. Γενικώ. Έχουμε να και δούμε πότε όταν ήταν ο σαμαράστρο υπουργό. Τόσο πολιτισμό. Πόλογικό. Και όχι μόνο. Λοιπόν, όποιο βάσει τέτοιο πολιτισμό να το πάρει σπίτι του φιλέ. Αυτό είναι επικίνδυνο. αυτό με το, ε, να το να το πάρει σπίτι του, να κοπεί λίγο. Να κοπεί γιατί έλεγω πια. Όποιο θέλει ο μετανάσει να του πάρει σπιτι τώρα, να σου το πω κι εγώ από την άλλη. Όποιο θέλει του νεροφιλερέ, να του πάρει σπίτι του. Συγνώμη. Ή οποιο θέλει του φασίστε τον φασισμό να το πάρει σπίτι. Ή μάλλον αυτό που θέλει Οι άφοροι μου έχουν ήδη σπίτι του, αλλά τέλο πάντων. Οι άφοροι μου έχουν ήδη σπίτι είμαι σε ιδιωτικό πόστι είμαι και παίρνω δέματα σε πελάτε. Μόλι έφτασα μια πελάτη, που φωνάζουν ε, η Ελλάδα ανήκει πελάτη, ανέφερα. Από πότε αν, ανήκει για να ανήκει τώρα στου Έλληνε. Από πότε. Έχουν δηλαδή αυτοί όλοι τόσο <συντήρι> <συντήρι> και πάνε και του ανθρώπου. Α του λοιπόν. Αφού θέλουν Του παπαγαλάκια σπίτι του. Εμεί θα πάρουμε του μετανάστε, εντάξει. Αυτοί να πάρουν τους χαμένου. Δεν κατάλαβα. Πάρτε το περιττήρι σπίτι σα. Πάρτε το πορτοσάλι τη σπίτι σας, σπίτι σας Άμα είναι να τα μοιράσουμε. Με ξαναπεί η Ριζέο. Γιατί? Λέω, η ρε, μην τρέπεσαι. Δεν τρέφουμε καθόλου αποστολή. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να γράμουμε εγώ η Ριζέος ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ. Πασόκ να ψηφίζω, ρε. σοβαρά δεν βλέπεις τι κάνει. Τι πασόκ, είναι όλοι μαζί αυτό. Εγώ. σε μονολογάκο ε, μάλιστα. Ε, βέβαια, μα είναι όλοι μαζί Δεν ο Εγώ δεν την Πιστέψαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα mm. και σε όλου αυτού. Αφού είναι όλοι πρώτη μπασόκη. Έλα να σε φιλήσω με τις πορτοκαλιές Αμάν μωράκι μου Σε με θες Με τις γλυκές φωνές Αγάπη μου έχουνε φύγει τα πορτοκάλια τώρα όμως Στον Έθωνα καλαμιές και Απεϊμα, ήτανε μου Πόσοι Μία βραδιά στον Έθωνα μαζί του σας επέθαινα Για στον Έθωνα ξενύχθησα Και στην μα την ψηλή nie, do nie. Wszystko Το γύρο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιο Ιρακλή Περουγεννάκη, λέγομαι, για το αυτοκίνητο, το πόλο που έχετε στην αγγελία. Ναι, ναι, ε, αυτοκίνητο γράφει. Ναι, μπλουζάκι είναι, αλλά οκ, okay. ναι, ναι. <συσχελίδι> πώ το δίνετε? Εσεί πώ το δίνετε? Ε, δεν βλέπετε στην αγγελία. Την είδα, την είδα. Πώ θα γίνει να βρεθούμε γύρο Αποστόλη για να το δούμε. Να το δούμε, <συσχελίδι> να το δούμε. <συσχελίδι> θέλετε να το δείτε φορεμένο. Με ενδιαφέρει σοβαρά το ραφιντάκι. Ναι, φορεμένο, φορεμένο. Δεν ξέρω τώρα την γράφει η αγγελία, <συσχελίδ> μπορεί να είναι κάποιο λάθο. Τέλο Πώ σα φαίνεται. Εντάξει, καλή. Καλή. Ε, Ωραία, οπότε εκείμαστε εκεί καλά, είμαστε το έχουμε βρει. 4.0 εκατό. Έχω το έχετε δει. Ναι, ναι το είδα, το είδα. 4.0. Έχει ένα μικρό ξύλο μα το μανίκι το αριστερό, λόγο γρωτιά αριστερή που υψώνουμε συχνά. Αλλά λάβατε δεν είναι τίποτα. Ε, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Το μανίκιο μα πιέσει από κάτω κράτα λίγο νερό, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα το φτιάξουμε. Στολή... Το πόλο όμω είναι πόλο. Κύριε αποστολή, το αυτοκίνητο που θέλω για το γιο μου. Δεν βαριέσσε. Δεν θα το παρατηρήσει καν. Μην το πείτε. Πόσα κιλά είναι ο γιό σα. Είναι ψηλό, είναι καμιά κοντάρι. Χωράει λογικά, μπορεί να είναι λίγο στενό. Θα φαίνεται καμιά πατσά, ας πούμε, κάτω από το, το, το μέρο. Αλλά τέλο πάντων, εντάξει. Άμα δυνατεί, θα του κάνει το πόλο, το μπλουζάκι. Το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο. <συσχεδεύτε> Μήπω να μου βάλετε τα λεφτά πρώτα, να σα δώσω λογαριασμό, μου βάλετε τα λεφτά. <συσχεδεύτε> Όχι, <συσχεδεύτε> δεν σα άρεσε. <συσχεδεύτε> <συσχεδεύτε> Α, με πλάκα, για πλάκα το είπα. Είσαι ωραίο τύπος Αλλά τώρα θα μου δώσει τηλέφωνο, να σα δώσω το δικό μου. Α, επιμένεις για τα Μάξ. Ναι, ναι δό μου. 501. Ωραία. έγινε, ευχαριστώ. Ηρακλής τοργιανάκης, πάρτε με να θώ το δω. Τόσο δίπλα από το που άρω τον Έλα γεια. Να ξέρετε, για όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο και για όλα όσα γίνονται, φταίτε εσείς. Ο λαός δεν το λέμε εμείς, το λέει η Έβι Καρακόστα, βουλευτής Σύριζαν, της Β', Β Πειραιά, που βγήκε προχθές στον Άκη και στον Ίφλι. Και προσέξτε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 Mm. αλλά να προσέξει τα προγράμματα που βγάζουμε τώρα για ενίσχυση στην πρωτογενή παραγωγή uh -huh. και να πάει στην επαγγεία ο νέος επιστήμονας mm -hmm. και να φτιάξει σύγχρονη παραγωγή ah. και το κράτος να το βοηθήσει και mm -hmm. να παράγει.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 Δηλαδή γίνεσε, στο τέλος γίνεσαι όταν το σ' η περαστητή του Τσίπρα. Και τελικά κατέληξα στο Tiftase, αυτό που περδεύε το κόσμο. Περδεύομαι εγώ δηλαδή ακούω και λέω «Μπράβο», ακούω αυτούς και τους βρίζω που ταχώνουν στο Τσίπρα. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα του σταθμού ή του δημοσιογράφου ή του αυτού που κάνει εκπομπεί. Αυτό σημαίνει ηθικό πλεονέκτημα τελικά. Άγγελος Λιγκαλάιτς, σε πέτυχα. Να σου πω μια ανακοίνωση. 24 Απρίλη, δηλαδή, Τετάρτη έχει συγκέντρωση Υπουργείου Υγείας και Αριστοτέλους για τη δεύτερη γιορτή κάναβης. Είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας, συμβολικά. Μιλάμε, έχει τσακιστεί ανεργία μετά την εκδρομή Πατραθήνα του Κουκουέ. Μπράβο! Και εύχομαι και να κάνουμε και καλοκαιρινέ περιοδίε με πλοίο. Αν γίνεται όμω, να είναι ο περίπλου του Αιγαίου για ανέργου, όπου συμμετέχω ευχαρίστω. Λοιπόν, και επειδή αυτό τα κακή και αντικομουνιστική ιστερία. Και... Ήταν κακία αλλά ήθελα να την πω. Τα λέω ότι είσαι Δεν δε μου λε, για παράδειγμα, αντί να εξοδέψει και πολύ σωστά κάνει ένα μέρο από αυτά που δίνουν οι βουλευτέ, ρε παιδί που σίγουρα βοηθάνε όντω και πραγματικά.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 Κάθε μέρα μου φτιάχνει τη διάθεση, με κάνει χαρούμενη, συνέχισε έτσι, παιδί μου. Ακούω μόνο ρίελ. Μ' αρέσουν και όλοι. Τι πολύ καλά Μα είναι ένα κέρα, του έχει διαλεγμένου ο Νίκο ο Φατενικολάου. Από το πρωί που ξεκινάω το μπουταλάκι. Είμαι η κυρία που σε είπα πανέμορφο, πανέξυπνο και λίγα με τριόφρονο. Αυτό και το... λίγα λέτε. Αυτό το έλεγε ο γιο μου, ο γιατρό. <laughs> και λίγα λέτε. Όχι, είναι γεγονό. Ότι λέτε λίγα, ε, λίγα λέτε, Καλό μου παιδί να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 να διαλέξουμε το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Για <ΣΠΟΥ> φανταστούν που θα ήταν η χώρα, η συμφωνία, ο λαός, η αριστερά χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Για έγινε και και και μεγαθαλέκτος, πάω μου. Ο Δαραγασάκης λα λα λα λα λα λα λα λα Ο Δαραγασάκης λα λα λα λα λα λα. Ο Δαραγασάκης Αμφισβητώ ότι υπάρχει για παραγματες.